Κεφάλαιο Β, σελίδα 611, στίχη 1 29 «Η οργή του Θεού θα εκδηλωθεί και κατά των Ιουδαίων, οι οποίοι δεν τηρούν τον θείων νόμων». 1. Αλλά και εσύ ο Ιουδαίος μην νομίσεις ότι επειδή γνωρίζεις τον αληθινόν Θεό και φωτίζεσαι από τον νόμον του θα ξεφύγεις την οργήν του Θεού. Ακριβώς διότι γνωρίζεις πω οργίζει ο Θεός κατά των αμαρτωλών, δι' είσαι αναπολόγητος ο άνθρωπε». Συ που γίνεσαι δικαστής των άλλων οποιοδήποτε γεννήσε Διότι δια της πράξη όσου αυτής του να κατακρίνεις τον άλλον Καταδικάζεις τον εαυτόν σου Διότι και εσύ ο Ιουδαίος που παίρνει την θέση του δικαστού Κάνεις τα ίδια με τον ιδωλολάτριν τον οποίον κατακρίνεις 2. Γνωρίζομαι δε όλοι ότι η καταδικαστική απόφαση του Θεού Εναντίον εκείνων που πράττουν τέτοια άτοπα έργα Δεν είναι φανταστική αλλά αληθής και πραγματική 3. Φαντάζεσαι δε αυτό ο άνθρωπε, εσύ που κατακρίνεις μεν εκείνους που κάνουν τέτοια άτοπα έργα και όμως πράτης κι εσύ αυτά, φαντάζεσαι λοιπόν ότι σύ προνομιακός θα αποφύγεις την καταδικαστική απόφαση του Θεού. Τέσσερα. Ή καταφρονείς των πλούτων τη ευεργετικής αγαθότητός του και τη ανεκτικότητος και τη μακροθυμίας που δείχνει εσέ, χωρίς να λαμβάνει ενδιαφέρον να μάθει ότι το να σε ευεργετεί ο Θεός, αντί να εξαπολύσει την οργήν του κατά σου για τα σκακά πράξεις σου, πρέπει να σε παρακινεί και να σε οδηγεί μετάνοιαν. 5. Σύμφωνα δε με την σκληρότητά σου και την αμετανόη των σου, που δεν συγκινείται από την τόση καλοσύνη του Θεού Μαζεύει κατά του εαυτού σου θησαυρού οργής που θα εξαπολυθούν εναντίον σου κατά την ημέρα κατά την οποία θα εξπάσει η Θεία οργή και θα αποκαλυφθεί η δικαία κρίση του Θεού 6. Ο οποίο θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του 7. Εις εκείνους μεν που με υπομονήν εργάζονται κάθε έργον αγαθών και ζητούν από τον Θεόν δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν θα αποδώσει ζωή αιώνιαν 8. Οι εκείνους δε που είναι κυριευμένοι από πνεύμα φατριαστικών και απειθούν μένει στην αλήθεια Πείθονται δε εις στην αδικία και δεν αποφεύγουν αυτή Θα επιπέσει θυμός και οργή 9. Ναι Θλίψεις και στον θα επιπέσεις κάθε άνθρωπο που επιμένει να εργάζεται το κακό Τόσον εις τον Ιουδαίο κατά πρώτων λόγων όσον και εις τον ειδωλολάτρη Δόξα δε και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί εις καθένα που εργάζεται το αγαθόν, εις τον Ιουδαίον πρώτον και εις τον Ιδωλολάτρεν Έλληνα. 11. Θα συμβούν δε τα ίδια εις τους Ιουδαίους και εις τους διότι δεν χαρίζεται εις πρόσωπα ο Θεός. 12. Και δι' αυτό όσοι χωρίς να έχουν λάβει νόμων γραπτών, αυτοί θα καταδικαστούν εις απόλυαν χωρίς να έχουν κατήγορον κατή κι όσοι μάρτισαν ενώ είχε δοθεί σε αυτούς νόμος γραπτός αυτοί επί τη βάση του νόμου τούτου θα κρυθούν. 13. Διότι δίκαιοι ενώπιον του Θεού είναι όχι όσοι ακούουν απλώς των δύο νόμων αναγυνοσκόμενων αλλά όσοι φυλάτουν των νόμων αυτοί θα αναγνωριστούν δίκαιοι. 14. Διότι όταν Θεοσεβεί σαν άνθρωποι από του εθνικούς που δεν τους εδόθη από τον Θεό νόμος γραπτός Οδηγούμενοι από τον έμφυτο των ηθικών νόμων πράττουν ό,τι ο γραπτός νόμος διατάσσει Ις τους του ανθρώπους και έτσι δεν έχουν γραπτόν νόμων Νόμος είναι ο ίδιος ο εαυτός των, δηλαδή η συνείδησή στον 15. Οι εθνικοί αυτοί το έργο που κάνει ο νόμος να διαφωτίζει τους ανθρώπους στο να διακρίνουν το αγαθόν από το κακό Αποδεικνύουν ότι το έχουν γραμμένον εις σκαρδία στον όταν η συνείδησή στον δίδει μαρτυρίαν εις αυτού για κάθε πράξη και οι εσωτερικοί τον λογισμοί αναμεταξύ των κατηγορούν ή και καμιά φορά απολογούνται. 16. Θα ανακηρυχθούν δε δίκαιοι οι τηρητές του νόμου κατά την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τας αποκρίφους πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το εὐαγγέλιον το οποίο κηρύττω. Θα τα σκρίνει δέδια του Ιησού Χριστού ως υπερτά του Κρητού. 17 σί φέρεις υπερήφανα το όνομα Ιουδαίος και επαναπάβεσαι πάνω στον νόμο, σαν να κάδισε επιστηρίγματος ασφαλούς και αναπαυτικού και καυχάσε θεωρών τον εανθεόν σου σιδικών σου. 18 Και γνωρίζεις θεωρητικώς το θέλημα του Θεού και διακρίνεις την διαφορά μεταξύ καλού και κακού, διότι διδάσκεσαι από τον νόμο. 19. Και έχει για τον εαυτό σου την αλαζονική πεποίθηση ότι είσαι οδηγό των τυφλών ιδολολατρών, φω εκείνων που ευρίσκονται στο σκότος τη αγνοία και τη ιδολολατρική πλάνη. 20. Παιδαγωγό ικανό να συνετίζει του ανοήτους, διδάσκαλο εκείνων που είναι ει νυπιώδη πνευματική κατάσταση, έχουν την ακριβή γνώση και αλήθεια που ευρίσκεται μέσα ει των νόμων. 21. Σύ λοιπόν που διδάσκει τον άλλον, δεν διδάσκει καλύτερα τον εαυτό σου. Σύ που κηρύττει να μην κλέπτουν οι άλλοι, κλέπτει. 22. Σύ που λέγει στου άλλου να μην μυχεύουν, μυχεύει. Σύ που δεικνύει βδελιγμία και αποστροφή προ τα είδωλα, κλέπτει τα χρήματα των ιδολολατρικών νεών. 23. Σύ που καυχάσε διότι κατέχει τον νόμων, δια της παραβάσεω του νόμου ατιμάζει τον Θεό ο οποίο σου τον έδωσε. 24. «Πράγματι δεν τον ατιμάζεις, διότι εξαιτία σα και λόγω των ασυστόλων παραβάσεών σας, το όνομα του Θεού κακοσυσταίνεται και βλασφημείται και μεταξύ των εθνικών καθώς γραμμένον από τον Ισαΐαν». 25. «Και έτσι, και τι εσύ έχεις περιθυμηθεί, τίποτε δεν σε ωφελεί τούτο, διότι η περιτομή ωφελεί μεν εάν τηρείς τα προστάγματα του νόμου». Εάν όμω είσαι παραβάτη του νόμου, η περιτομή σου έχασε κάθε αξία ενώπιον του Θεού και έγινε σαν την ακροβιστία και συνεπώ είσαι και εσύ, ως να μην περιετμήθει. 26. Εάν λοιπόν ο απερίτμητο εθνικό στηρεί επακριβώ τα σεντολά του νόμου, δεν θα λογαριαστεί η ακροβιστία του σαν να ή το περιτομή. 27. Και ο εθνικό που έχει μένει εκφύσεω την ακροβιστία αλλά φυλάσσιτα ηθικά εντολά του νόμου, θα καταδικάσει σε, ο οποίο μολονότι έλαβε ω προνόμιον των γραπτών νόμων και την περιτομή, είσαι παραβάτη του νόμου. 28. Διότι πραγματικό Ιουδαίο δεν είναι εκείνο που απ' έξω φαίνεται Ιουδαίος, Ιουδαίο, ούτε η περιτομή που είναι φανερά μόνονι στην σάρκα είναι πραγματική περιτομή. 29. Αλλά πραγματικός Ιουδαίος είναι ο αφοσιωμένο εις με το εσωτερικό του που είναι απόκριφον και εις μόνο των Θεών φανερών. Και η αληθινή περιτομή είναι η περιτομή της καρδίας που γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, όχι δια του γράμματος του Μωσαϊκού Νόμου, το οποίο δεν έχει τη δύναμη να μεταβάλει την καρδία. Του γνησίου δε αυτού Ιουδαίου ο έπαινο δεν προέρχεται από ανθρώπους που υπόκεινται εις πλάνην, αλλά από τον Θεόν.